Πριν αναφερθούμε αναλυτικά στο τι είναι ο καπιταλισμός και τι είναι ο σοσιαλισμός, θα πρέπει αναπόφευτα να μιλήσουμε για τη μέθοδο σκέψης που θα χρησιμοποιήσουμε για να προσεγγίσουμε αυτές τις δύο έννοιες. Θα πρέπει να απαντήσουμε συνοπτικά, δηλαδή, στο ερώτημα τι είναι ο μαρξισμός. Ο μαρξισμός είναι μια μέθοδο σκέψης, είναι ένα σύστημα αντιλήψεων μία κοσμοθεωρία. Ονομάζεται έτσι γιατί τις βασικές του αρχές συνέλαβε και διατύπωσε ο Καρλ Μάρξ, ένας μεγάλος γερμανός φιλόσοφος και επαναστάτης που γεννήθηκε το 1818 και πέθανε το 1883. Με την αποφασιστική όμως συμβολή, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε και να το τονίζουμε, του συνεργάτη και επιστήθιου φίλου του του Φρίντερ Engels που γεννήθηκε το 1820 και πέθανε το 1895. Ο Μαξισμό δεν γεννήθηκε ξαφνικά στα μυαλά αυτών των δύο μεγάλων αντρών. Βασίστηκε στα τρία βασικά ιδεολογικά ρεύματα του 19ου αιώνα, που ανήκαν στι τρει πιο προηγμένε χώρε της ανθρωπότητας εκείνη την περίοδο. Βασίστηκε στην κλασική γερμανική φιλοσοφία, στην κλασική αγγλική πολιτική οικονομία και στον γαλλικό σοσιαλισμό και συνολικότερα στις επαναστατικές διδασκαλίες που συνδέθηκαν με τη μεγαλη Καλλική Επανάσταση του 1789 1794 794. Πώς και γιατί όμως σύντροφοι και οι ιδέες του μαξισμού έφτασαν ιστορικά να γίνουν η επαναστατική θεωρία του Προλεταριάτου, αλλά και το παγκόσμιο πολιτικό πρόγραμμα του Προλεταριάτου, της εργατικής τάξης. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί έδωσαν μία επιστημονική δικαίωση, μία επιστημονική τεκμηρίωση στον ταξικό αγώνα της εργατικής τάξης. Ταυτόχρονα, η μέθοδος του μαρξισμού έδωσε σημαντικά Εργαλεία, έδωσε, θα λέγαμε, σχηματικά ένα νήμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, για να μπορέσει κάθε συνδητός άνθρωπος να καταλάβει και ένα προσανατολιστή μέσα σε έναν μεγάλο λαβίδιθο γεγονότων, διαδικασιών στην κοινωνία, στην οικονομία και στην πολιτική. Στο επίπεδο της φιλοσοφίας, σε φιλοσοφικό επίπεδο, ο μαρξισμός αποτέλεσε μια σύνθεση της διαλεκτικής της επιστημονικής μεθόδου του μεγάλου γερμανού φιλόσοφου Γεωγκ Χέγγελ και από την άλλη των βασικών αντιλήψεων του ηλισμού όπως είχαν μέχρι την εποχή του Μάρξης και του Έγγελς εξελιχθεί από τον μαθητή του Χέγγελ αλλά ηλιστή, ο Χέγγελ ήταν ιδεαλιστής, μεγάλο γερμανό επίσης φιλόσοφο Λούτβιχ Φόιεπαχ. Στο επίπεδο της πολιτικής η μακρινή πρόδρομη του μαρξισμού ήταν ποιοι, ήταν ακραίες, κομμουνιστικές, φιωκομουνιστικές, πολιτικές τάσεις που εκφράστηκαν μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των μεγάλων ιστορικών αστικών επαναστάσεων. Στην εποχή της μεταρρύθυνσης και του περίφημου πολέμου των χωρικών στη Γερμανία, 16ο αιώνα τέτοιες τάσεις ήταν η τάση των ανα, ανα, αναβα, αναβαπτιστών συγγνώμη, και η τάση του Τόμας Μούνιτσερ. Στην Αγγλική Επανάσταση του 18ο αιώνα ήταν οι λεγόμενοι Λέβελερς, οι ισοθεδωτές και ιδιαίτερα οι αριστεροί τους Τέρυγα, οι Ντίγκερς ή αλλιώς Σκαφιάδες. Στη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 18ο αιώνα ήταν ου αιωνα ηταν οι λεγομενοι λεβελερς οι ισοπεδωτες και ιδιαιτερα η αριστερη τους τερυγα οι ντιγκερς οι αλλοι σκαφιαδες στη μεγαλη γαλλικη επανασταση του 18 ο αιωνα ηταν ο γρακχος Μπαμπεφ και οι πολιτικοί του υποστηριπτές. Στις πρώιμες αυτές πολιτικές ε, τάσεις, στις πρώιμες αυτές πολιτικέ κομμουνιστικές πολιτικές τάσεις, αντιστοιχούσαν και ανάλογες, ανώριμες αντιλήψεις. Όχι ενός επιστημονικού σοσιαλισμού, αλλά ενός ουτοπικού σοσιαλισμού. Έτσι λοιπόν, τον 17ο και τον 17ο αιώνα, είχαμε ουτοπιστικές περιγραφές μιας κοινωνίας δικαιοσύνης σε έργα όπως η ουτοπία, Τόμας Μορ και η πόλη του Ήλιου, του Τωμάζο το Καμπανέλα. Και τον 18ο αιώνα είχαμε πια ανοιχτά κομμουνιστικές θεωρίες, όπως εκείνες των Μαμπλή και Μορελή. Οι πρόγραμες κομμουνιστικές ιδέες υποστήριζαν πως δεν ήταν πια τα ταξικά προνόμια, το εμπόδιο στην εξέλιξη και στην πρόοδο της ανθρωπότητας, αλλά οι ίδιε οι τάξεις που θα έπρεπε να καταργηθούν. Ακολούθησαν στι πρώτες δεκαετίες οι τρεις μεγάλοι τοπιστές, στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα πια, οι μεγάλοι τοπιστές σοσιαλιστές, ο Σέν Σιμών, ο Φουριέ και ο Ρόπερτ Όβεν. Και οι τρεις αυτοί είχαν ένα κοινό μεταξύ του. Δεν παρουσιάστηκαν σαν οι εκπρόσωποι των συμφερόντων μιας συγκεκριμένης τάξης, του προλαταριάτου στην προκειμένη περίπτωση που αναδεικνύονταν σαν η επαναστατικά ξεκίνη την περίοδο αλλά σαν τα μεγαλωφοί εκείνα πνεύματα, τα οποία ανακάλυψαν την ιστορική αλήθεια και επιχειρούν να επιβάλουν στην ιστορία τη δική τους συνταγή, το δικό τους τέλειο κοινωνικό σύστημα. Ποια όμως ήταν η αιτία που προσδιορίζει, που καθόριζε αυτούς τους ιδρυτές του σοσιαλισμού σαν ουτοπικούς. Η αιτία δεν ήταν άλλη, από την ανωριμότητα της καπιταλιστικής παραγωγής που είχε σαν συνέπεια τη μία ανάδειξη ξεκάθαρα στο προσκήνιο του προλεταριάτου σαν ε, τη νέα επαναστατική τάξη η οποία θα αποτελούσε και το κοινωνικό υποκείμενο της σοσιαλιστικής αλλαγής. Για να γίνει, συνεπώς, ο σοσιαλισμός επιστήμη έπρεπε να αποδειχθεί ότι μπορεί να είναι το αποτέλεσμα όχι της εφαρμογής μιας έξυπνη κοινωνικής, κοινωνικής συνταγής, αλλά τις ίδια της δράσης μιας συγκεκριμένη συγκεκριμένης τάξης... αλλά και τη ανάπτυξης του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτή τη θεωρητική απόδειξη την έδωσαν ο Μάρξ και ο Έγγελς. Και το κατόρθωσαν αυτό χάρη στις δύο μεγάλες ανακαλύψεις... οι οποίες σύμφωνα με τα λεγόμενα του μετριοπαθούς πάντοτε Engels, χρωστάμε στον Γκάρν Μάρξ. Η πρώτη από αυτές ανακαλύψεις... Ήταν η ληστική αντίληψη της ιστορίας και η δεύτερη, η αποκάλυψη του εκμεταλλευτικού χαρακτήρα της καπιταλιστικής παραγωγής με τη φανέρωση της πηγής της υπεραξίας, η θεωρία της υπεραξίας. Τι είναι η ληστική αντίληψη της ιστορίας, σύντροφοι, ο ιστορικό ηλισμός, με λίγα λόγια. Στον πρόλογο του έργου του «Η κριτική της πολιτικής οικονομίας» που ήταν ένα καρύθιμα του κεφαλαίου, ήταν ένα ε, του περιεχομένου του κεφαλίου, ένα σχέδιο για το κεφάλαιο που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια, ο Μάρξ εκεί έδωσε ένα ολοκληρωμένο ορισμό του ιστορικού ηλισμού. Έγραφε χαρακτηριστικά. Στην κοινωνική παραγωγή της ζωής τους, οι άνθρωποι έρχονται σε καθορισμένες, αναγκές, ανεξάρτητες από τη θέλησή τους σχέσεις, σε σχέσεις παραγωγής, που αντιστοιχούν σε μια ορισμένη βαθμίδα ανάπτυξης των υλικ το σύνολο αυτών των σχέσεων παραγωγής αποτελεί την οικονομική διάρθρωση της κοινωνίας. Την πραγματικότητα δηλαδή που πάνω τη, υψώνεται ένα νομικό και πολιτικό επικοδόμημα και στην οποία αντιστοιχούν ορισμένες μορφές κοινωνικής συνείδησης. Ο τρόπος παραγωγής της ηλικής ζωής καθορίζει το κοινωνικό, πολιτικό και πνευματικό προτσές της ζωής γενικά. Δεν είναι η συνείδηση συνεπώς των ανθρώπων που καθορίζει το «Είναι τους» Μα αντίθετα, το κοινωνικό είναι τους είναι αυτό που καθορίζει τη συνείδησή τους. Σε μια ορισμένη βαθμίδα της ανάπτυξής τους, οι υλικές παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας έρχονται σε αντίθεση με τις υπάρχουσες σχέσεις παραγωγής. Ή, για να μιλήσουμε με την νομική έκφραση αυτού του όρου, με τις σχέσεις ιδιοκτησίας μέσα στις οποίες είχαν κινηθεί ω τώρα. Από μορφές ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, οι σχέσεις αυτές μεταβάλλονται σε δεσμάτους. Τότε έρχεται η εποχή της κοινωνικής επανάστασης. Με την αλλαγή της οικονομικής βάσης, ανατρέπεται, γράφει ο Μάρξ με περισσότερο ή λιγότερο γρήγορους ρυθμούς, ολόκληρο το τεράστιο κοινωνικό οικοδόμημα Ο Μάρξ και ο Έγγελτς, βασισμένοι στον ιστορικό ελληνισμό, έδωσαν α, την εικόνα, έδωσαν α, την α, μέθοδο για την α, εξέταση των διαφόρων Μεγάλων γεγονότων της Ιστορίας αλλά και τη ίδια τη Ιστορική Εξέλιξη και των της τη Ιστορική Εξέλιξη. Έδειξαν ότι όλη η γνωστή, η γραπτή ανθρώπινη ιστορία στην Ιστορία α, τον, α, του ανθρώπου, η γραπτή ανθρώπινη ιστορία ήταν ιστορία αγώνων ταξικών. Ήταν ιστορία ιστορία αγώνων ανάμεσα σε τάξει που ασκούν εκμετάλλευση και σε τάξει που υφίστανται εκμετάλλευση. Εξήγησαν ότι στο ιστορικό στάδιο του καπιταλισμού η ταξική πάλη έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο ιστορικά σημείο όπου η σύγχρονη εκμεταλλευόμενη τάξη, η εργατική τάξη εάν μέσα από την πάλη της για την απελευθέρωση ανατρέψει την εκμεταλλεύτερη τάξη και μπορέσει να απελευθερωθεί τότε ταυτόχρονα και αναγκαστικά απελευθερώνει ολόκληρη την κοινωνία από την εκμετάλλευση, από την καταπίεση και από όλους τους ταξικούς αγώνες. Γιατί η δική της απελευθέρωση συνδυάζεται αναγκαστικά με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και την τοποθέτηση της κοινωνικής αξιοποίησης του προϊόντος της παραγωγής στη θέση της ατομικής ιδιοποίησης του, του προϊόντος της παραγωγής. Για να φτάσουν όμως μέχρι αυτό το συμπέρασμα για τον ιστορικό χαρακτήρα που έχει η ταξική πάλη μέσα στον καπιταλισμό ο που μελέτησαν Όλου του μεγάλου σύγχρονου με αυτού και προγενέστερου οικονομολόγους όπω ο Άνταμ Σμιθ και ο Ντέιβιτ Ρικάρντο, ανέλησαν λεπτομεριακά με τη μέθοδο του Ιστορικού Ινστιτούτου την ίδια την καπιταλιστική οικονομία. αποκαλύπτοντας του νόμου λειτουργία του καπιταλισμού και τον εκμεταλλευτικό του χαρακτήρα, αποκαλύπτοντας και την πηγή τη υπεραξία. Όμω για, για, για να καταλάβουμε καλύτερα και να κατανοήσουμε τον καπιταλισμό, σύντροφοι, θα πρέπει να τον εξετάσουμε. Όχι αφηρημένα, αλλά από μια ιστορική σκοπιά. Στην ιστορική του ανάπτυξη να δούμε πώς γεννήθηκε και πώς αναπτύχθηκε ιστορικά. Τι είναι λοιπόν ο καπιταλισμός ιστορικά. Ο καπιταλισμός είναι το πιο εξελιγμένο ταξικό κοινωνικό σύστημα. Είναι η πιο σύγχρονη μορφή ταξικής κοινωνίας. Ταξικά κοινωνικά συστήματα δεν υπήρχαν πάντα. Από τα τρία περίπου εκατομμύρια χρόνια που υπάρχει ο άνθρωπος πάνω στη γη, οι ταξικές κοινωνίες εμφανίστηκαν στα 10 με 15.000 χρόνια πριν. Για εκατοντάδες χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν χωρί τάξεις και τα μέσα παραγωγής τους, η γη και τα εργαλεία, ανήκαν σε όλους. Αυτό ήταν το στάδιο της ανθρωπότητας που ονομάστηκε πρωτόγωνος κομμουνισμός. Καθώ αναπτύχθηκε η καλλιέργεια της γης, άρχισε να βγαίνει υπερπροϊόν, δηλαδή λεώνασμα ικανό να θρέψει μια κοινωνική κατηγορία που δεν χρειάζονταν πλέον να εργάζεται, δεν χρειάζονταν πλέον να δουλεύει και ζούσε μέσα από την εργασία των υπολείπων. Αυτή η δυνατότητα απαλλαγή μιας ομάδας της κατηγορία από καθήκον της χειρονακτικής δουλειάς της έδωσε τη δυνατότητα να γίνει άκουσα, να γίνει εκμεταλλευτική τάξη δημιουργώντας κράτος για να προστατεύει τα συμφέροντά της και έφερε στο προσκήνιο όλα τα παραδοσιακά δυνά της ταξικής κοινωνία, Τα εγκλήματα, τους πολέμους κλπ. Ταυτόχρονα όμως το υπερπροϊόν και η απαλλαγή μιας συγκεκριμένης κοινωνικής κατηγορίας από το καθήκον της χειρονακτική εργασίας έπαιξε ένα γιγάντιο προοδευτικό ιστορικό ρόλο καθώς έδωσε τη δυνατότητα για την γρήγορη ανάπτυξη της τεχνικής της επιστήμης και της τέχνης. Ξεκινώντας λοιπόν μια απορία δημιουργίας, με άλλα λόγια, των απαραίτητων υλικών όρων για την απελευθέρωση τη ανθρωπότητα οριστικά από τη σκλαβιά κάθε υλικής στέρησης. Τα δύο βασικά στάδια της ταξικής κοινωνίας πριν από τον καπιταλισμό ήταν η δουλοκτητική κοινωνία που στηριζόταν στην ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση δούλων από τους ιδιοκτήτες, η αρχαία Αίγυπτο ήταν μια τέτοια μορφή κοινωνία, η αρχαία Ελλάδα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και το δεύτερο ήταν η Φεουδαρχία που αναδείχθηκε με την πτώση τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στηριζόταν στην ιδιοκτησία τη γη από του γεωκτήμονε και του ευγενεί και στην εκμετάλλευση ημιδούλων των δουλεοπάρικων. Ο κύριο όγκο τη Φεουδαρχία καταλαμβάνει την περίοδο που ιστορικά έχει καθιερωθεί να ονομάζεται Μεσαίωνας Στι πόλει τη Δυτική Ευρώπη στο Μεσαίωνα, γεννήθηκε μια νέα πλούσια τάξη... που πλούτιζε, αυτή τη φορά, όχι από τη γη, αλλά από το εμπόριο. Η αστική τάξη. Αυτή η τάξη, στο τέλος του 15ου αιώνα... χρηματοδότησε μακρινά ταξίδια στην Ασία προς την Αμερική... για να βρεθούν νέες περιοχές για εκμετάλλευση. Με τα τεράστια κέρδη από αυτά τα ταξίδια... οι εμποροι έγιναν πλέον πανίσχυροι και κοινωνικά και πολιτικά... Σταδιακά, οι ευγενεί, οι αριστοκράτες και οι μονάρχες έγιναν οφειλέτες στους πλούσιους αστούς. Με τα κέρδη από το εμπόριο, η αστική τάξη κατάφερε να ελέγξει τη χειροτεχνική παραγωγή μικρή κλίμακας που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Δημιουργήθηκαν σταδιακά συντεχνίες χειροτεχνίας με αφεντικά τους αστούς. Όλο και λιγότερο δούλευαν και όλο και περισσότερο διεύθυναν την παραγωγή από τη χειροτεχνία, όπου μικρή χειροτέχνες, μάστοροι με λίγους μεροκαματιάριδες και μαθητευόμενους κατασκεύαζαν ολόκληρο το προϊόν, σταδιακά μεταβήκαμε στη λεγόμενη «μανιφακτούρα», όπου πλέον ένας μεγάλος αριθμός από εργάτες συγκεντρώθηκαν σε ένα μεγάλο εργαστήρι με καταμερισμό εργασίας. Τραμπερισμός εργασίας σημαίνει ότι κάθε εργάτης έκανε ένα μέρος της δουλειάς και το προϊόν ήταν έτοιμο μόνο όταν περνούσε διαδοχικά από τα χέρια όλων των εργατών. Στη διαμάχη που ξέσπασε, στα τέλη του να περίπου, μεταξύ της κεντρικής εξουσίας, της μοναρχίας και των τοπικών βαρώνων γεωκτιμόνων, οι αστεί υποστήριξαν και χρηματοδότησαν τη μοναρχία, καθώς η συγκεντρωτική μοναρχία δημιουργούσε μια μεγάλη ενιαία εσωτερική αγορά για τους αστούς. Το πανάκριβο όμως κόστος της διεφαρμμένης μοναρχίας και η συνεπαγόμενη από αυτή την διαφορά υπερφορολόγηση με ξηγάλω, και μεταξύ των αστών, εγώρων, οδήγησε μοιραία του αστούς σε σύγκρουση με τη μοναρχία. Στην Αγγλία ο αγώνας της νέας αστικής τάξης ενάντια, Στη Φεουδαρχία πήρε τη μορφή ενός εμφυλίου πολέμου. Ο πρότυπος στρατός του Όλβερ Κρόμγκουελ διεξήγαγε έναν ένοπλο αγώνα ενάντια στον βασιλιά και τους ευγενείς. Το 1649 ο βασιλιάς τελικά αποκεφαλίστηκε και ανακηρύχθηκε η πρώτη αστική δημοκρατία στη Βρετανία. Η Βρετανική Αστική Τάξη αργότερα συμβάστηκε με ένα νέο τύπο μοναρχίας και προνομίων, ένα νέο τύπο προνομίων ειδικών για τους γεωκτήμονες έχοντας όμως πλέον τι τις καπιταλιστικέ καπιταλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας χρόνια αργότερα ήρθε η γαλλική αστική τάξη να προχωρήσει ακόμα πιο πολύ την κοινωνική επανάσταση από το σημείο που την άφησε η Αγγλική Από το 1789 έως το 1794 η γαλλική επανάσταση σάρωσε το Θεοδαρχικό καθεστώς και τη μοναρχία. Με αποκορύφωμα, την επαναστατική εξουσία των Ιακωβίνων του Ροβεσπιέρου την περίοδο 1793-1794. Ιακωβίνων οι οποίοι υποστήριζαν, εκπροσωπούσαν τις φτωχέ και οι μη προλεταριακές μάζες της Γαλλίας εκείνη την περίοδο. Για να έρθει αργότερα, μετά το 1794, η στροφή στα δεξιά και η της κυβέρνησης του Διευθυντηρίου και μετά η αστυνομική δικτατορία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Όμως πλέον στην Γαλλία, παρά τα θεοδαρχικά σύμβολα που χρησιμοποίησε ο Βοναπάρτης, ο οποίος χρήστηκε και αυτοκράτορας, οι καπιταλιστικέ σχέσεις ιδιοκτησίας είχαν διαθιδρυθεί. Με μια έννοια, η αστική επανάσταση είχε επιτελέσει τον βασικό της κοινωνικό ιστορικό σκοπό. Πώς και είναι λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού συστήματος ε, από τότε το κύτρα του καπιταλισμού, σύντροφοι είναι το εμπόρευμα. Σύμφωνα με το Μάρξ, η εμπορευματική παραγωγή είναι η φάση εκείνη της οικονομίας που παράγονται αντικείμενα όχι μόνο για τη χρήση α, των, των ίδιων των παραγωγών αλλά με σκοπό να πουληθούν σε μια αγορά. Η εμπορευματική παραγωγή δεν εμφανίστηκε με τον καπιταλισμό. Υπήρχε χιλιάδες χρόνια πριν. Πριν τον καπιταλισμό όμω, ήταν μόνο μια συμπληρωματική μορφή παραγωγή στην οικονομία και όχι η βασική. Σε πλήρη ανάπτυξη, η εμπορευματική παραγωγή έφτασε μόνο στο στάδιο του καπιταλισμού. Τα βασικά χαρακτηριστικά μια καπιταλιστική οικονομία είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, η παραγωγή για την αγορά, δηλαδή παραγωγή εμπορευμάτων, όχι για τι ανάγκε των ανθρώπων, αλλά με σκοπό το κέρδο. Δεύτερον, η μονοπόληση των μέσων παραγωγή από μία τάξη, συγκεκριμένα από την καπιταλιστική ή αλλιώς την αστική τάξη. Τρίτο, η μισθωτή εργασία. Η εργασία δηλαδή που βασίζεται στην εκμίσθωση της εργατικής, ίσο σωστότερα της εργασιακής δύναμης του εργάτη. Και τέταρτο, είναι ασφαλώς η εργασια δηλαδη που βασιζεται στην εκμισθωση της εργατικης ισως σωστοτερα της εργασιακης δυναμης του κεφαλαίου. Πώς γεννήθηκε όμως και τι είναι σύντροφή το κεφάλαιο. Η ιστορική προϋπόθεση για τη γέννηση του είναι πρώτο η συσόρευση ενός ορισμένου χρηματικού ποσού στα χέρια μερικών ατόμων σε συνθήκες όμως ενός σχετικά υψηλού επίπεδου ανάπτυξης της εμπορευματικής παραγωγής και ο καπιταλισμός είναι ένα τέτοιο και δεύτερον η ύπαρξη εργάτη που δεν έχει αλλά μέσα ύπαρξης εκτός από την πώληση τη εργατική του δύναμης. Κεφάλαιο συγκεκριμένα συνεπώς είναι μια αξία σε μορφή χρήματος, μηχανών, Πρώτων υλών, κτηρίων, εργοστασίων, βιομηχανικών προϊόντων, μισθωμένη εργασιακή δύναμη, η οποία χρησιμεύει για την παραγωγή μια νέα αξία. Τι είναι όμω η αξία, Συντροφή. Η κατανόηση τη νέα αξία είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί το καπιταλιστικό σύστημα, τον ίδιο καπιταλισμό. Η καπιταλιστική παραγωγή, όπω είπαμε, παράγει εμπορεύματα, δηλαδή αγαθά ή υπηρεσίε παράγονται για πώληση στην αγορά και όχι για προσωπική χρήση. Κάθε εμπόρευμα, θα το ονομάσουμε για τις ανάγκες της συζήτηση, εμπόρευμα α, έχει μια αξία χρήση, Δηλαδή, είναι χρήσιμο σε κάποιον εξαιτία κάποιων ιδιωτήτων που έχει, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε και να πουληθεί. Το εμπόρευμα α όμως και κάθε εμπόρευμα έχει και μια άλλη μορφή αξίας. Την ανταλλακτική αξία, η οποία μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση. Για να μπορέσει να προσδιοριστεί αυτή η αξία, το εμπόρευμα α θα πρέπει να συγκριθεί με ένα άλλο εμπόρευμα, το οποίο θα ονομάζαμε, θα ονομάσουμε εμπόρευμα β. Η σύγκριση όμως αυτή απαιτεί την ύπαρξη ενός κοινού στοιχείου που να υπάρχει και στα δύο εμπορεύματα. Και γενικά, αν θέλετε, σε όλα τα εμπορεύματα. Το κοινό αυτό στοιχείο είναι το ακόλουθο. Για να παραχθούν όλα αυτά τα εμπορεύματα, απαιτείται η ποσότητα μιας ανθρώπινης εργασίας. Η ποσότητα αυτή μετριέται πιο αξιόπιστα με το χρόνο. Άρα, συνεπώς, η αξία ενός εμπορέυματος προσδιορίζεται με τον χρόνο εργασίας που χρειάστηκε για να παραχθεί αυτό το εμπορέυμα. Σύμφωνα με τα λόγια του Μάρξ, τα εμπορέυματα σαν αξίες είναι καθορισμένη μάζα στερεοποιημένου χρόνου εργασίας. Φυσικά, στη μέτρηση της αξίας, η απλή ανειδίκευτη εργασία μετράει λιγότερο από την ειδικευμένη εργασία. Την εργασία δηλαδή που χρειάστηκε απόκτηση ειδικών γνώσεων, τεχνικών ή επιστημονικών για να μπορέσει να διεκπαιρεωθεί. Όμως, ας μείνουμε σε, αν μείνουμε σε αυτόν τον ορισμό που αναφέραμε, δηλαδή ότι η αξία ενό εμπορέμοντος είναι ίση με την ποσότητα Τη εργασία, του χρόνου εργασίας που χρειάστηκε για να παραθεί, φαίνεται ότι ένας τεμπέλης εργάτης παράγει περισσότερη αξία από ότι παράγει ένας παραγωγικός εργάτης. Όμως, στον καπιταλισμό αυτό δεν ισχύει. Αν για παράδειγμα, ένας παπούτσι, ένας υποδηματοποιός παράγει με ξεπερασμένε τεχνολογικά μεθόδους και αφιερώσει μια ολόκληρη μέρα για να φτιάξει παπούτσια τα οποία μία μοντέρνα βιομηχανία, τα φτιάχνει μόλις σε δύο ώρες. Όταν προσπαθήσει στην αγορά να πουλήσει αυτά τα παπούτσια, θα διαπιστώσει ότι δεν θα μπορέσει να τα πουλήσει παραπάνω από τα, την αξία που έχουν τα παπούτσια που παράγονται από την μοντέρνα βιομηχανία. Και θα έχουν την ίδια αξία. Άρα η αξία τους δεν θα ισούται με 24, αλλά με δύο ώρες εργασίας. Οι 22 ώρες που περισσεύουν λένε ότι δεν αποτελούν κοινωνικά αναγκαία εργασία. Είναι ένας άχρηστο χρόνος με βάση τις σύγχρονες κοινωνικά παραγωγικέ συνθήκες. Έτσι λοιπόν, ο τελικός και πραγματικός ορισμός της αξίας γίνεται ως εξής. Η αξία ενός εμπορεύματος καθορίζεται από το ποσό της κοινωνικά αναγκαίας εργασίας που χρειάστηκε για να παραχθεί. Ιστορικά, πολύ πριν ακόμα από τον καπιταλισμό, σαν αποτέλεσμα των δυσκολιών που παρουσιάζονται. παρουσιάζονται κατά την ανταλλαγή εμπορευμάτων, ένα αντικείμενο κατέληξε στο να χρησιμοποιείται σαν τον γενικό ισοδύναμο όλων των αξιών. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του χρήματος. Έγινε το χρήμα. Ο Χρυσός και το Ασήμι έπαιξαν αρχικά το ρόλο του χρήματος γιατί περιέχουν μεγάλη αξία σε μικρό όμπο και μπορούν να διερωθούν, να διερωθούν εύκολα σε νομίσματα. Σαν αποτέλεσμα, όμω της γιγάντιας ανάπτυξης των εμπορευμάτων των μεγάλων ποσοτήτων παραγόμενων εμπορευμάτων που έξανα κυκλοφορούν στο στάδιο του καπιταλισμού. Φτάσαμε στα απλά μεταλλικά κέρματα και τα χαρτονομίσματα που είναι απλά σύμβολα αξιών, χωρίς αυτά κατά αυτά να έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία. Η τιμή των εμπορευμάτων είναι τι? Είναι η έκφραση σε χρήμα τη αξία του. Η τιμή καθορίζεται βασικά από την αξία των εμπορευμάτων. Πάντοτε ένα ποδήλατο, θα κοστίζει λιγότερο από ότι ένα φορτηγό. Όμως, η διακοίμανση της τιμής μεταβάλλεται. Και αυτή η διακοίμανση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Αν έχουμε μεγάλη προσφορά και μικρή ζήτηση για ένα εμπόρευμα, η τιμή χαμηλώνει και το αντίστοιχο. Έχοντας χωρίσει λοιπόν την αξία και την τιμή του εμπορεύματος, μένει να προσδιορίσουμε το κέρδος. Που άλλωστε, όπως είπαμε, είναι και ο σκοπός της παραγωγής μέσα στο καπιταλισμό. Από πού λοιπόν προέρχεται το κέρδος του κάθε καπιταλιστή. Πολλοί άνθρωποι φαντάζονται ότι τα κέρδη προέρχονται από τη φτηνή αγορά και την ακριβότερη πώληση. Ο Μάρξ, σε μια αφημισμένη του διάλεξη με τίτλο «Μιστοτί εργασία και κεφάλαιο» απάντησε πως αν ήταν... Έτσι, τότε εκείνο που ένα άνθρωπο θα κέρδιζε σαν πολιτή θα το έχανε σαν αγοραστή. Γιατί στην καπιταλιστική κοινωνία δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνο πολιτέ, χωρί να είναι και αγοραστέ. Για να ανακαλύψουμε την αληθινή πηγή λοιπόν του καπιταλιστικού κέρδου, θα πρέπει να κατανοήσουμε το περιεχόμενο δύο έννοιε. Η πρώτη έννοια είναι η έννοια τη εργατική, η σωστότερα τη εργασιακή δύναμη και η δεύτερη είναι η έννοια τη υπεραξία. Το πρώτο πράγμα που κάνει για να μπορεί να παράγει με σκοπό το κέρδος όπως είπαμε όπως είπα ένας καπιταλιστής είναι να αγοράσει τα αναγκαία εμπορεύματα που θα τα χρησιμοποιήσει μέσα στην παραγωγή για να μπορέσει να παράγει τα εμπορεύματα που θέλει να παράγει για να βγάλει το κέρδος που επιθυμεί. Τα αναγκαία εμπορεύματα για την, για την παραγωγή είναι οι πρώτες ύλες, ξύλο για παράδειγμα να φτιάχνει καρέκλες ή δουλάπες, ατσάλι ή πλαστικό να φτιάχνει αυτοκίνητα, αεροπλάνα κλπ. Είναι τα σύγχρονα μηχανήματα βεβαίως για να μπορεί να παράγει και τέλος η εργασιακή δύναμη των εργατών... που θα δουλέψουν τις μηχανές. Τι είναι όμως η εργασιακή δύναμη Η εργασιακή δύναμη είναι όλες οι σωματικές... και πνευματικές ικανότητες του εργάτη... που τον κάνουν ικανό για εργασία. Για τον καπιταλιστή η εργασιακή δύναμη... είναι απλά ένα εμπόρευμα... που προσφέρεται σε μία συγκεκριμένη τιμή. Όπως συμβαίνει και με τα άλλα εμπορεύματα... Η αξία της εργασιακής δύναμης σαν εμπόρευμα ισούται με τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας που απαιτείται για να παραχθούν τα αγαθά που χρειάζονται για την αναπαραγωγή της εργασιακής αξίας, το εμπορεύματος αυτού, για να υπάρχει αυτό το εμπόρευμα. Ποιο όμως είναι τα αγαθά που απαιτούνται για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης, Ότι εξασφαλίζει ασφαλώς την επιβίωση ενός εργάτη και της οικογένειάς του. Η τροφή, η ένδυση, η στέγη κλπ. Όμω η εργασιακή δύναμη είναι ένα εμπόρευμα που διαφέρει ουσιαστικά, ποιοτικά από όλα τα άλλα εμπορεύματα και ειδικά τα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, δηλαδή τι πρώτε ύλε και τι μηχανέ. Ποια είναι η ουσιαστική θεμελιώδη διαφορά αυτού του εμπορεύματος από τα άλλα τη εργασιακή δύναμη. Μια διαφορά που μπόρεσε πρώτο να την καταλάβει, να την κατανοήσει και να την εξηγήσει ο μάθη. Οι μηχανέ και οι πρώτε μεταφέρουν την αξία τους στο παραγόμενο προϊόν είτε μέσα από τη φθορά τους οι μηχανές για παράδειγμα είτε μέσα από το αυτούσιο πέρασμά τους στο τελικό προϊόν οι πρώτε ύλες οι μηχανές και οι πρώτε δεν μπορούν να μεταφέρουν στο εμπόρευμα περισσότερη αξία από εκείνη που αξίζουν τα ίδια ο καπιταλιστής δηλαδή παίρνει πίσω σαν αξία από αυτά ό,τι έδωσε για αυτά Όμω η δηλαδή των εργατών. Έχει μια άλλη ιδιότητα. Δίνει στον καπιταλιστή περισσότερα από ό,τι έδωσε εκείνος για να την αποκτήσει. Η εργασιακή δύναμη δηλαδή έχει τη μοναδική ιδιότητα να είναι ένα εμπόρευμα που χρησιμοποιούμενο μέσα στην παραγωγή παράγει παραπάνω αξία από τη δικιά του. Περίσκια αξία, νέα αξία. Και αυτή είναι η προσπάθεια διαρκή του καπιταλιστή. Να καρκωθεί όσο γίνεται περισσότερη νέα περίσσια αξία από την εργασιακή δε. Η αξία λοιπόν αυτή ονομάζεται υπεραξία και είναι και η πηγή του κέρδους του καπιταλιστή. Κανένα κέρδος. δεν θα υπήρχε σύντροφοι αν ο εργάτης πουλούσε όλη την εργασία του στον καπιταλιστή, αν πουλούσε δηλαδή όλα όσα φτιάχνει μέσα σε μια εργάσιμη μέρα στον καπιταλιστή. Όμω ο εργάτη δεν πουλάει στον καπιταλιστή την εργασία του πουλάει ή ακριβέστερα νοικιάζει, μισθώνει την εργασιακή του δύναμη δηλαδή την ικανότητά του να εργάζεται ο καπιταλιστής την αποκτά και τη χρησιμοποιεί όσο και όπως θέλει, όσες ώρες θέλει και με όση ένταση του χρειάζεται για να βγάλει τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη ώστε για παράδειγμα σε μια βιομηχανία όπου η εργασίας ημέρα είναι 8 ώρες, ο εργάτης εργάζεται τις μισές για παράδειγμα από αυτές για να βγάλει τα έξοδα του μισθού του, δηλαδή την αξία με άλλα λόγια της εργασιακής του δύναμης, και τις υπόλοιπες ώρες εργάζεται παράγοντας μια επιπλέον αξία από την αξία της εργασιακής του δύναμης, δηλαδή την υπεραξία για την οποία όμως δεν πληρώνεται. Παράγει δηλαδή μια ποσότητα απλή της εργασίας όπου την ιδιοποιείται ο καπιταλιστής. Η ανακάλυψη της πηγής της υπεραξίας ήταν ένα αποφασιστικής σημασίας επιστημονικό αλλά και πολιτικό επίτευγμα. Με αυτή ο Μάρκς απέδειξε πως ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα από τη φύση του εκμεταλλευτικό. Και εδώ δεν έχουμε μια σχέση ελεύθερης συναλλαγής του εργάτη με το αφεντικό, όπου ελεύθερα ο εργάτης διαθέτει την εργατική του δίνανου και ο καπιταλιστής μετά από διαπραγματεύσεις την αγοράζει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ακόμα και όταν ο καπιταλιστής πληρώνει τον εργάτη στην αξία της εργατικής του δύναμης, της εργασιακής του δύναμης, του δίνει δηλαδή ένα μισθό με τον οποίο μπορεί να τραφεί καλά και να θρέψει τα παιδιά του, εκμεταλλεύεται ακόμα και τότε τον εργάτη και πλουτίζει σε βάρος του. Η υπεραξία λοιπόν είναι σύμφωνα με τα λόγια του Μάρξ για πλήρωτη εργασία της εργατικής τάξης που καρπώνεται ο καπιταλιστής. Η εργασία λοιπόν στην καπιταλιστική παραγωγή μπορεί, συνεπώς, να διαιρεθεί σε δύο μέρη. Την αναγκαία εργασία, που είναι ο χρόνος που απαιτείται για να καλυφθεί το κόστος των μισθών, και την υπερεργασία, που είναι ο επιπλέον χρόνος στον οποίο παράγεται, αυτό που εξηγήσαμε πριν, η υπεραξία. Εδώ θα πρέπει να δείξουμε λίγο προσοχή. Το κέρδος του καπιταλιστή δεν ταυτίζεται με ολόκληρη την υπεραξία. Ο Μάρτς ανέφερε ότι η υπεραξία χωρίζεται σε καπιταλιστικό κέρδο, το κέρδο του καπιταλιστή ιδιοκτήτη-επιχειρηματία, όπω λέτε, πέστε τον, τον τόκο, το κέρδο του δανειστή του καπιταλιστή και την γεωπρόσοδο, δηλαδή τον νίκη που πληρώνει ο καπιταλιστή για τη γη. Ο καπιταλιστή προσπαθεί να αυξήσει την υπεραξία διαρκώ με τρει τρόπου. Πρώτον, με το να μεγαλώνει την εργάσιμη ημέρα, να αυξάνει δηλαδή τον χρόνο τη υπερεργασία. Σε αυτή την περίπτωση, λέμε ότι έχουμε την παραγωγή απόλυτη. Υπεραξία, δεύτερον, να αυξάνει την παραγωγικότητα τη εργασία του εργάτη, είτε με χρήση νέων μηχανών, είτε με την εντατικοποίηση των ρυθμών τη εργασία, με σκοπό να μειωθεί ο χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν οι μισθοί, δηλαδή ο χρόνο τη αναγκαία εργασία. Και σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι έχουμε την παραγωγή σχετική υπεραξία και τρίτον, βέβαια, προσπαθώντα να μειώνει του μισθού σε αξία κάτω από την αξία. Τη εργασιακή δύναμη ή και να μειώσει την ίδια την αξία τη εργασιακή δύναμη με τη μείωση των τιμών των αναγκαίων αγαθών για την αναπαραγωγή τη εργασιακή δύναμη. <χε> το κεφάλαιο τώρα, με κριτήριο το αν διατηρεί σταθερή την αξία του στην παραγωγική διαδικασία ή αν παράγει μέσα στην παραγωγική διαδικασία νέα αξία, αν δηλαδή μεταβάλλει την αξία του μέσα στην παραγωγική διαδικασία, χωρίστηκε από τον Μάρξ σε σταθερό και σε μεταβλητό κεφάλαιο. Σταθερό κεφάλαιο είναι οι πρώτε ύλε και οι μηχανέ, και μεταβλητό κεφάλαιο είναι οι δαπάνε για του μισθού, δηλαδή οι δαπάνε για την εργασιακή δύναμη των εργατών, η οποία παράγει νέα αξία, μεταβάλλει την αξία τη μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Οι αστυνομικοί θεωρούν τα δύο αυτά είδη του κεφαλαίου σαν ισοδύναμου συντελεστέ παραγωγή. Ο Μαρκισμός όμως κάνει την διάκριση για να γίνεται κατανοητό από πού προέρχεται και είναι η πηγή της νέας αξίας. Έτσι η συνολική αξία ενός εμπορεύματος είναι το άθροισμα του σταθερού κεφαλαίου σίγμα του μεταβλητού κεφαλαίου μη και της υπεραξίας. Σίγμα συν μη συν υπεραξία συν ύ. Σίγμα συν μη συν ύ. Η αναλογία ανάμεσα στο μεταβλητό κεφαλαίο και την υπεραξία έχει σπουδαία σημασία. Γιατί μας δίνει το μέγεθος της εκμετάλλευσης του εργάτη. Η σχέση δηλαδή ανάμεσα στο μεταβλητό κεφάλαιο, τα πάνες για τους μισθού, και την υπεραξία. Για κάθε ευρώ που ο καπιταλιστής πληρώνει σε μισθού, ενδιαφέρεται να έχει και πολλαπλάσια υπεραξία. Έτσι λοιπόν το ποσοστό της εκμετάλλευσης μπορεί να οριστεί με την αναλογία μι προς ύψιλον. Μεταβλητό κεφάλαιο προς υπεραξία. Για παράδειγμα, αν πάρουμε μια μικρή επιχείρηση, Συνολικού κεφαλαίου 500.000 ευρώ, έχει σταθερό κεφάλαιο 400.000 ευρώ και μεταβλητό κεφάλαιο 100.000 ευρώ και παράγει μια αξία, μια υπεραξία, συγγνώμη, 100.000 ευρώ. Εδώ η αναλογία μεταβλητού κεφαλαίου προ υπεραξία, δαπανών για, μισθ, για μισθού με την υπεραξία που βγαίνει τελικά, είναι 100 προς 100, άρα έχουμε ποσοστό εκμετάλλευση των εργατών, 100, τα 100% σε αυτή την επιχείρηση. Αυτό όμως που σε τελική ανάλυση ενδιαφέρει τον καπιταλιστή δεν είναι η σχέση μεταξύ μόνο των μισθών που έδωσε και της υπεραξίας που έβγαλε, αλλά η αναλογία μεταξύ των συνολικών δαπανών που έκανε για την παραγωγή προς την υπεραξία που τελικά έβγαλε. Αυτό το μέγεθος, το πιο σημαντικό και ενδιαφέρον για τους καρφάλιτες είναι το ποσοστό κέρδους. Το ποσοστό κέρδους το βρίσκουμε εάν δούμε όχι απλά τη σχέση υπεραξία προς μεταβλητό Κεφάλαιο, αλλά να δούμε τη σχέση υπεραξία προς το σύνολο του κεφαλαίου σταθερού και μεταβλητού, δηλαδή τη σχέση υψίλων προς σίγμα συν Συντροφή, με τον καπιταλισμό, όπως εξήγησε ο Μάρξ, έχουμε μια διαρκή διαδικασία συσσόρευσης του κεφαλαίου. Τι είναι όμως η συσσόρευση? Είναι η μετατροπή ενός μέρους της υπεραξίας, σε νέο κεφάλαιο. Δηλαδή η χρησιμοποίηση αυτού του μέρους όχι για τις ατομικές ανάγκες και τις ιδιοτροπίες, τα χόμπι ή οτιδήποτε άλλο του καπιταλιστή αλλά για νέες επενδύσεις στην παραγωγή. Οι καπιταλιστές έχουν τη διαρκή ανάγκη για συσσόρευση εξαιτίας του μεγάλου ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ τους. Κάτω από την διαρκή πίεση του ανταγωνισμού λοιπόν αναγκάζονται να εξελίσσουν να επαναστατικοποιούν όπως έλεγε ο Μάρξ, μόνιμα τα μέσα παραγωγής και να ανεβάζουν την παραγωγικότητα, δηλαδή να παράγουν περισσότερα και καλύτερα αγαθά σε λιγότερο χρόνο. Αυτό τους κάνει να δαπανούν έναν και μεγαλύτερο όγκο νόρος των κεφαλαίων τους για μηχανικό εξοπλισμό και λιγότερα για εργατική δύναμη, μικρώντας έτσι την αναλογία ανάμεσα στο μεταβλητό κεφάλαιο Προ το σταθερό κεφάλαιο. Αυξάνοντα δηλαδή το σταθερό κεφάλαιο έναντι του μεταβλητού κεφαλαίου. Αυτό ο Μάρξ το ονόμασε αύξηση τη οργανική σύνθεση του κεφαλαίου. Η ανάγκη των καπιταλιστών δηλαδή να επενδύσουν σε νέα τεχνολογία, σε νέε μηχανέ, του κάνει να δίνουν όλο και πιο πολλά λεφτά για το σταθερό κεφάλαιο παρά για μεταβλητό κεφάλαιο που είναι η μισθή. Αλλά αφού όπω ήδη είπαμε, μόνο το μεταβλητό κεφάλαιο είναι η πηγή τη υπεραξία. Μια μεγάλη αύξηση του σταθερού κεφαλαίου έχει σαν αποτέλεσμα, τι? Την πτώση του ποσοστού κέρδους. Θυμηθείτε τη σχέση που είπαμε πριν. Αυτή είναι μια οργανική τάση. Μια οργανική αντίφαση που ο καπιταλισμός δεν μπορεί να την υπερβεί. Αυτή την τάση, βέβαια, οι καπιταλιστές πρόσκαιρα προσπαθούν να την, να την αντιμετωπίσουν. Να την εξισορροπήσουν προσπαθώντας να κρατήσουν το ποσοστό του κέρδους στα ίδια επίπεδα. Πώς; με την απόπειρα να βγάλουν περισσότερη υπεραξία από το μεταβλητό τους κεφάλαιο με την αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, αυξάνοντας την εντατικοποίηση της δουλειάς, επιμικρύνοντας την εργασιακή μέρα, μειώνοντας τους μισθούς κάτω από την αξία τους, κάνοντας απολύσεις, ληστεύοντας περισσότερο τις απικίες ή τις πρώτες απικιακές χώρες με τις χαμηλές τιμές, όλο και πιο χαμηλές τιμές πρώτων υλών, ή από την άλλη προσπαθούν να αυξήσουν τον όγκο των κερδών τους για να εξισορροπήσουν την απώλεια στο ποσοστό κέρδος. Βρίσκοντας πώς? Βρίσκοντας νέες αγορές ή οθώντας το κράτους να παρέμβει στην οικονομία σαν ένας μαζικός αγοραστής για τα εμπορεύματά του. Όσο λοιπόν το σταθερό κεφάλαιο είναι να αυξάνει, τόσο οι εργάτες φτωχαίνουν και μένουν περισσότεροι άνεργοι και γι' αυτό όσο εισάγεται η υψηλή τεχνολογία στον καπιταλισμό τόσο περισσότερο η ζωή των εργατών γίνεται από δίθατα αντίθετα γίνονται πιο άθλια, γίνεται πιο δύσκολοι, γίνεται πιο αδιέξοδοι, αυτούνται οι εργάτες στο περιθώριο. Δημιουργείται, αυτό που ονόμασε ο Μάρξ, με αυτόν τον τρόπο, μια εφεδρική στρατιά ανέργων, η οποία ζει στο περιθώριο της καπιταλιστικής κοινωνίας και τρέφεται από τα αποφάγια της. Ο καπιταλισμός δεν είναι ένα αρμονικό, αλλά ένα βαθιά αντιφατικό σύστημα. Γι' αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο γεννάει κρίσεις, όπως αυτή που διεχόμαστε σήμερα. Η βασική αδίδαση που γεννάει τις κρίσεις είναι το γεγονός ότι η παραγωγή έχει την τάση να μεγαλώνει, να γίνεται όλο και πιο μαζική και συλλογική, δηλαδή να γίνεται κοινωνική παραγωγή. Όμως, εξαιτία των σχέσεων ιδιοκτησίας, εξαιτία του ότι το προϊόν της παραγωγής το ιδιοποιείται ο καπιταλιστής με τη μορφή του κέρδους η εργαζόμενη κοινωνία τίνη να καταδικάζεται σε φτώχεια. Ο Μάρξ τόνισε λοιπόν ότι η τελική αιτία όλων των πραγματικών κρίσεων παραμένει πάντα η φτώχεια και η περιορισμένη κατανάλωση των μαζών. Συνολικά, οι αιτίες των κρίσεων στον καπιταλισμό είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, είναι η αναρχία της παραγωγής και η δυσαναλογία ανάμεσα στους διάφορους κλάδους της παραγωγής, που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό, συνολικά της εμπορευματικής παραγωγής, το οποίο όμως στον καπιταλισμό λαμβάνει πάρα πολύ μεγάλη έκταση, γιατί είναι γιγάντια η παραγωγή των εμπορευμάτων. Με απλά λόγια, ενώ έχουμε παραγωγή κοινωνική, δηλαδή μαζική και συλλογική, δεν υπάρχει κανένα πλάνο και έτσι υπάρχει η εγγενής τάση για υπερπαραγωγή. Δεύτερον, η μικρή αγοραστική δύναμη των μαζών, όπως ήδη αναφέραμε. Τρίτον, η τάση για πτώση του ποσοστου κέρδου, που την εξηγήσαμε ήδη, οι προκαπιταλιστικές κρίσεις ήταν όλες σχεδόν κρίσεις υποπαραγωγής, κρίσεις φυσικών ελήψεων, που οδηγούσαν στην υποπαραγωγή εξαιτία. Κυρίω το στοιχείο τη φύση. Στον καπιταλισμό οι κρίση έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Λαμβάνουν το χαρακτήρα των κρίσεων υπερπαραγωγής. Η υπερπαραγωγή σημαίνει ότι ο καπιταλισμό παράγει εμπορεύματα που δεν ανταποκρίνονται στη διαθέσιμη αγοραστική δύναμη. Επομένω, τα εμπορεύματα δεν μπορούν να αγοραστούν στις τιμέ που δίνουν στου καπιταλιστέ το κέρδο στο οποίο στοχεύουν. Έτσι, όταν η υπερπαραγωγή εμφανιστεί σε έναν κλάδο της οικονομίας, επειδή ένα σωρό δεσμοί συνδέουν τους διάφορους κλάδους και επειδή η παγκόσμια οικονομία έχει μια οργανική ενότητα, ένα παγκόσμιο-οργανικό σύνολο, η κρίση πολύ γρήγορα περνάει από τον έναν κλάδο α, στον άλλο και από τη μία χώρα στην άλλη και έτσι λαμβάνει έναν παγκόσμιο χαρακτήρα. Στις κρίσεις καταστρέφονται πάνω οι πιο αδύναμες επιχειρήσεις. Έτσι, οι κρίσεις γίνονται μία από τις αιτίες με τη σειρά τους που δημιουργούν συσώρευση, συγκέντρωση κεφαλαίων. Οι μεγαλύτερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις καμπλές τιμές κατά την περίοδο της σύφτασης της κρίσης, τελειοποιώντας διαρκώς τα τεχνικά τους μέσα. Αυτό απαιτεί βεβαίως νέες επενδύσεις στο σταθερό κεφάλαιο, όμως οι επενδύσεις αυτές πάλι γίνονται αιτία για να επεκταθεί η αγορά και έτσι η ύφεση αρχίζει να σβήνει και τη διαδέχεται μια νέα φάση της άνθισης. Και πάλι έχουμε την επανάληψη αυτού του κύκλου από την αρχή. Έτσι στον καπιταλισμό παρουσιάζεται μια αναλλαγή περίοδων άνθησης και ύφεσης και το πέρασμα από την άνθηση στην ύφεση παίρνει τον καταστροφικό χαρακτήρα μιας κρίσης. Άρα λοιπόν, άνθηση, κρίση, ύφεση. Το ανώτερο στάδιο του καπιταλισμού είναι ο υπεριαλισμός. Ο υπεριαλισμός, σύντροφοι, είναι το στάδιο το οποίο ξεκίνησε σημαντικά θα λέγαμε από τις αρχές του 20ου αιώνα και είναι αυτό κατά το οποίο στον καπιταλισμό κυριαρχούν γιγάντιες επιχειρήσεις, τα μονοπώλια, το τραπεζικό κεφάλαιο συγχωνεύεται με το βιομηχανικό και συγκροτεί το χρηματιστικό κεφάλαιο. Και αυτό με τη σειρά του Συγχωνεύεται με το κράτος που το χρησιμοποιεί σαν πολιορκητικό κρυό στη διεθνή του μάχη για τον έλεγχο των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας διαρκώς νέους πολέμους και παγκόσμιους πολέμους ασφαλώς για το μοίρασμα και το ξαναμύρασμα των διαρκές των αγορών σε όλο τον κόσμο. Το εμπεριαλιστικό στάδιο είναι εκείνο όπου πλέον η πρόσβαση σε νέες αγορές είναι δυνατή μόνο μέσα από την επανακατανομή, το ξαναμύρασμα της κυριαρχίας του κόσμου. Ανάμεσα στι μεγάλε καπιταλιστικέ, δηλαδή υπεριαλιστικέ δυνάμεις. Αυτή ήταν και η αιτία που οδήγησε στου παγκόσμιου πολέμου του προηγούμενου αιώνα, αλλά και σε εκατοντάδε άλλου περιφερειακού πολέμου από τότε μέχρι σήμερα. Όπω δείχνει και η βαθιά παρούσα κρίση και οι νέε υπεριαλιστικέ συγκρούσει, ο καπιταλισμό είναι πλέον βαθιά παρεκκυμασμένο, ξεπερασμένος. Όμω το πιο σημαντικό από ιστορική σκοπιά είναι. Ότι ήδη έχει δημιουργήσει την ηλική βάση για τον σοσιαλισμό. Και εκεί θα πρέπει να δίνουμε έμφαση, να στεκόμαστε ιδιαίτερα και να εξηγούμε την αντικειμενική βάση για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Α δούμε κλείνοντα το πρώτο αυτό μέρο τη εισήγηση, πώ περιέγραψε αυτή την ιστορική διεργασία τη δημιουργία τη αντικειμενική βάση για τον σοσιαλισμό, ο ίδιο ο Μάρξ στο κεφάλαιο. Έγραφε, Το μονοπόλιο του κεφαλαίου μετατρέπεται σε δεσμά του τρόπου παραγωγή που άνθησε μαζί του και κάτω από αυτό. Η συγκεντρωποίηση των μέσων παραγωγής και η κοινωνικοποίηση της εργασίας φτάνουν σε σημείο που δεν μπορούν πια να συνδυβαστούν με το καπιταλιστικό τους περίβλημα. Το περίβλημα αυτό σπάει, δηλαδή η σχέση ιδιοκτησίας και καπιταλιστικές. Και αυτό σημαίνει το τέλος της καπιταλιστικής ατομικής ιδιοκτησίας και πλέον μένουμε στην εποχή όπου οι απαλωτριωτές απαλωτριώνονται.